Στοίχη 30 50. κρίση του Ιησού περί των Ιουδαίων. 30. Όταν δεν έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας. 31. Δια να καταστήσει λοιπόν βαθητέραν και στερεωτέραν την πίστη των ο Ιησούς, έλεγε προς τους Ιουδαίους αυτούς οι οποίοι έχουν πιστεύσει Αυτόν. Εάν σείς μείνετε στερεοί στην διδασκαλία μου και συμμορφώσετε την συμπεριφορά και την ζωή σας προς αυτήν, είστε πράγματι και αληθινοί μου. 32. Και καθώς θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε πειραματικώς την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας. 33. Απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι υπό το κράτος της παραφοράς των ελισμόνισαν την δουλεία της Αιγύπτου και της Βαβυλόνος, καθώς και των Ρωμαϊκών Ζηγών. Είμαι θα απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ προορισμένοι να κατακτήσομαι ολόκληρον τον κόσμον, και δεν έγιναμε ποτέ ω τώρα δούλοι κανένα. Αλλά μόνον κυβερνήτη και Κύριόν μας έχομεν το Θεόν. Πώς συλλέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι. 34. Απεκρίθησε αυτούς ο Ιησούς. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικός, ότι καθένας που συστηματικός επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοείδια να εγκολπωθεί την αλήθεια είναι δούλος και της αμαρτίας. 35. Ο δούλος δε δεν παραμένει κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος στην οικία του Κυρίου, διότι δεν έχει δικαιώματα εις αυτήν και εκδιώκεται εκτάφτης όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Τουν αντίον ο ιός, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του πατρός του, μένει παντοτινά στην την οικία. 36. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας δώσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της ψυχή. 37. Γνωρίζω ότι κατά την σαρκική καταγωγή είστε απόγονοι του Αβραάμ. Παρά τα αυτά όμως, επειδή δεν ομοιάζετε κατά την αρετή προς τον Αβραάμ, δεν είστε ελεύθερα τέκνα του, αλλά είστε δούλοι της αμαρτίας. Και απόδειξη τούτου είναι ότι ζητείτε να με φωνεύσετε, μόνον και μόνον, διότι ο λόγος μου και η διδασκαλία μου δεν ισχυρεί και δεν έχει τόπον μέσα σας. 38. «Εγώ εκείνο που έχω ήδη και έμαθα με πλήρη βεβαιότητα πλησίων του εν ουρανής πατρός μου, αυτό και μόνον λέγω. Κι εσείς πάλι εκείνο που εμάθετε από τον πατέρα σας διάβολον, αυτό πράτετε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο λόγος του πατρός μου να εισχωρήσει και να έβρει θέση μέσα σας». 39. Απεκρίθησαν και του είπαν. «Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ και λέγει σε αυτούς ο αβρααμ και κανενας αλλος λεγει σε αυτού ο ιησους Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ θα το μοιάζετε και στην Αρετήν και θα εκάνατε τα έργα του Αβραάμ. 40. Τώρα όμως εσείς θέλετε να με θανατώσετε άνθρωπον ο οποίος είπα την αλήθεια. Πείαν δε αλήθεια. Αυτήν την οποία ήκουσα από τον Θεόν. Το έγκλημα αυτό δεν θα το έκαμεν ο Αβραάμ. 41. Σείς πράτετε τα έργα του πατρός σας τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω. Κατόπιν λοιπόν της κατηγορίας ταύτης του Κυρίου, είπαν προς Αυτόν οι Ιουδαίοι, «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από αθέμητον και πορνικήν επιμηξία με ειδωλολάτρας, ώστε να έχει νοθευτεί η καταγωγή μας από τον αβραά. Δεν ανήκομεν στην οικογένεια του σατανά, τους ειδωλολάτρας, αλλά ανήκομεν εις τον εκ του Αβραάμ καταγόμενων λαών του Θεού. Ένα πατέρα έχουμε, τον Θεό». 42. Η σαπάτηση λοιπόν της καυγισιολογίας των τάφτης, είπε προς αυτού ο Ισού. Εάν ο Θεός ή το Πατέρα σας, θα είχατε αγάπη και εις εμέ, διότι εγώ από τον Θεόν ευγήκα δια τη ενανθρωπής μου και έχω έλθει μεταξύ σας. Ναι, είμαι εν μέσω ημών ως πρέσβης αντιπροσωπεύων των Θεών, διότι και στον κόσμο που ήρθα δεν έχω έλθει από τον εαυτόν μου, αλλά με απέστειλεν εκείνος. 43 Διατί δεν εννοείτε και δεν εκτιμάτε εκείνο που σας λέγω με τη διδασκαλία μου και το κηρυγμά μου. Θα σας είπω εγώ την αιτία. Δεν εννοείτε την διδασκαλία μου, διότι ένεκα της κακίας και διαφθοράς των ψυχών σας, δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον και ευλάβιαν. Σ΄ΡΑΤΕΤΕΣΕΡΑ «Σείς, οι οποίοι καυχάστε ότι είστε τέκνα του Θεού, πατέρα από τον οποίον κατάγεστε και του οποίου τον χαρακτήρα και τα ιδιώματα κληρονομήσατε, έχετε τον διάβολων και τα αμαρτωλάς και φωνικάς επιθυμίας του πατέρα σας αυτού, φέρετε και είστε αποφασισμένοι να πράττετε. Εκείνος, απαρχής της δημιουργίας του ανθρώπου ή το φωνεύς του ανθρώπου και με το ψεύδο του παρέσυραν αυτόν στην αμαρτία και τον θάνατον, και δεν στέκεται στην αλήθεια διότι δεν υπάρχει μέσα του πόθος προς αυτήν και διάθεσης να είμπει κάποτε την αλήθεια όταν λαλεί το ψεύδος το βγάζει από μέσα του και το λέγει διότι είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους ο πρώτος επινοητής και ο κύριος υποβολεύς αυτού 45. Εγώ όμως είμαι το στόμα της αληθείας «Και διότι λέγω την αλήθειαν, δι' αυτό εσείς που είστε τέκνα του ψεύστου διαβόλου δεν με πιστεύετε». 46. «Ποιος από εσάς μπορεί εξετάζων και ελέγχων την ζωή μου να αποδείξει ότι υπέπεσα έστω και εις κάποιαν παραμικράν αμαρτίαν» «Κανείς και συνεπώς ούτε ως ψεύστην μπορείτε να με κατηγορήσετε». «Αλλά αν λέγω πάντοτε την αλήθεια, γιατί εσεί δεν με πιστεύετε». 47. Εκείνος που κατάγεται από τον Θεόν και απέκτησε δια της ασκήσεως της αρετής πραγματικήν συγγένεια προς τον Θεόν, ακούει με προσοχήν και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και εγκολπώνεται αυτούς. Διαυτός ίσα διαφορείται και δεν ακούετε τους λόγους του Θεού, διότι ηθικός δεν κατάγεστε από τον Θεόν και δεν έχετε πραγματικήν συγγένεια προς Αυτόν. 48 Ύστερα λοιπόν από τον έλεγχο αυτών απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και του είπαν, Αφού τόσο περιφρονητικά εκφράζεσαι δια του Ισραηλίτας, καλά δε λέγομαι νυμίσο ότι είσαι Σαμαρίτη και ότι έχεις δαιμόνιον από το οποίο εμπνέεσαι την τρελήν αυτήν ιδέα που έχεις δια των εαυτών σου. 49 Απεκρίθη ο Ισού. Εγώ δεν έχω δαιμόνιον και δεν σας ομιλώ από μίσο ή διατάραξη φρενών εκδιαβολικής επιδράσεως προερχομένη. Αλλά όταν σας λέγω ότι δεν έχετε πατέρα των Θεών, τιμώ τον πατέρα μου, για τον οποίον θα είτε εντροπή και ύβρις να έχει τέτοια παιδιά. Αλλά εσείς, αντί να δεχθείτε την τιμητική ναυτήν για τον πατέρα μου μαρτυρία και να διορθωθείτε, με ατιμάζετε και με υβρίζετε. 50. Εγώ όμως δεν ζητώ να δοξάσω τον εαυτό μου και δι' αυτό δεν με μέλει εάν με ατιμάζετε. Υπάρχει ο πατήρ ο οποίος ζητεί την δόξα μου και θα κάνει αυτός την κρίση μεταξύ μου και της ειδική σας απιστίας και τυφλότητος.